Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου αμέση μεριά. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι όχτρι. Και τους φιλέψαμε η και Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε κλέψανε ανάπηροι Παιδιά συνταξιούχοι Και μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια Να είμαστε λοιπόν εδώ πουλάκια μου Φίλοι και φίλες μου Ριαλάδες και Ριαλισσε είναι η τελευταία για μας εδώ εκπομπή του χρόνου αυτού Δεν θα είμαστε εδώ μαζί την άλλη Παρασκευή Θα τα πούμε από την Παρασκευή των Φώτων που λέμε Έτσι την πρώτη βδομάδα του καινούριου χρόνου Κατά αυτήν την έννοια θα περάσουμε καλά Θα πούμε τις απαραίτητες ευχές σε όλους και σε όλες πριν καλά καλά ξεκινήσουμε είναι η Λάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, η Μαρία Χριστοδούλου την πρώτη ώρα μαζί μου εδώ στον ήχο, στο τηλέφωνο ο Σάκη ο Ευθύμερος και στη μουσική και μάλιστα με δωράκι για σα. Από την αρχή σας φτιάξω το κέφι, από την αδερφούλα μου την Άνση που μας κρατάει συντροφιά και μας βοηθάει και ενισχύει με τη μουσική και τις επιλογές της πρώτα απ' όλα την εκπομπή. Αλλά και πριν από την εκπομπή το ίδιο σας το κεφί και έφυγε, την καλή σας τη διάθεση Να είναι καλά και τα διαδικτυακά Για όποιον δεν μπορεί να ακούσει την εκπομπή live μέρες που είναι Και με εξαιρετική κίνηση έξω Εξαιρετικός αφιερωμένος στους φίλους του ταξιζίδες και ειδικός στον Παναγιώτη Uh, σήμερα και ξέρει εκείνος γιατί, πιάσαμε και κουβέντα σήμερα ερχόμενοι εδώ, να σας uh, πω ότι όποιος θέλει να επικοινωνησει το 21 211-2008-200 για το τηλέφωνο αν θέλετε να στείλετε email, η διεύθυνση είναι studio και αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε real, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 1960. Έχουμε να πούμε νόστιμα πραγματάκια, κυρίως όμως να φτιάξουμε τη διάθεση για τις γιορτές που δεν γίνονται ούτε σε καλό κλίμα, ούτε με καλό τρόπο. Παρότι πάει να φτιάχτει μια τεχνητή ατμόσφαιρα εφορίας, δεν πάει να πρωταγωνιστούν τα παιδιά, η χαρά και δυστυχώς για όλους και τις άδειε τσέπε η αγορά. Εκτός από αυτά, μακαρόνα και Κουραμπιέδες είναι στη θέση τους. Έτσι λοιπόν, είναι Νάνση... Nancy... Προσπαθώντα να αποφύγει τα πολλά jingle bellia, τα οποία ε, αμερικανοποιούν και εμπορευματοποιούν κάθε έννοια κατανήξεω Χριστουγεννιάτικης μην μιλήσετε για Θεοβρέφο και Άστο τη West Visلام, διότι με κάτι jingle bells, jingle bells, jingle bells, αυτά ξεχνούνται από την 1η Νοεμβρίου που αρχίζει η αγορά να παρουσιάζει Χριστουγεννιάτικα και από την 1η Δεκεμβρίου που είναι ήδη τα πάντα στολισμένα, αν και φέτο όλοι οι στολισμοί είναι πολύ λιγότεροι εκτό από ορισμένου που θέλουν να τραβήξουν την προσοχή ή το αντέχει Τις έπει τους και η διάθεσή τους Ή μπαινο στο σπίτι του τη νύχτα Και νομίζω ότι μπαίνεις μέσα σε μια φωτιά πολλανπιόνια Υπάρχουν και ορισμένοι δήμοι που κρεμάσανε κάτι κουρτίνες από κάτι φωτάκια πάνω από τους δρόμους Την ώρα περνάς από κάτι με το αυτοκίνητο που λες καλύτερα να μην τις γκρεμάγανε Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ε, άπλητα, κρεμασμένα, χριστουγεννιάτικα Και θα σου πέσουν στο κεφάλι οποιαδήποτε ώρα τη νύχτα. Λοιπόν, εμεί να πάμε σε, ένα, σε μια μίξη που έκανε η Νάνση ε, ε, με τον αμανέ των Χριστουγέννων, με του Pentatonix και διάφορα τζιγγλμπέλια ή απλώς γνωστότερο για όλους είναι ως οκουραμπιές. Θα σας φτιάξει τη διάθεση, θα σας βάλει στο πνεύμα των ημερών. Η στίχη και η μουσική είναι της Σέλσας Μουρατίδου. Η πεντατόνιξ δεν είναι αστία υπόθεση, είναι γυναίκες φωνές και γυναικείες φωνές, γυναίκες με τις φωνές τους και γυναικείες φωνές μόνο, τίποτε άλλο αλλά είναι σαν να ακούτε ολόκληρη ορχήστρα Είναι μια απόλαυση, μάλλον να τις δείτε και στο αντίστοιχο βιντεοκλειπ του Κουραμπιέ Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα καταλάβετε χωρίς να ξέρετε ή να έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας ε, τι Κουραμπιές και τι σημαίνει Jingle Bells Είναι ο μου μεγάλο. Kai the horaios One horse open sleigh, hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's funnier is to ride in a one horse open sleigh. of the one who's the best of luck. I'm the the στο τραπέζι Κι βάσιλο πιτάπιο Κι το μάτι να μου παίζει Κι ο μόρφωνιος απέναντι Η γλυκός απέτημέζει Πως θα θέλω να ήμουν Η Jenny η Κι ο μόρφωνιος απέναντι Η γλυκός απέτημέζει Πως θα θέλω να ήμουν Η Jenny η We're dashing through the snow When one horse open sleigh, Oh the feels we go Laughing all the way That was our battle ring Making spirits bright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 Τουρέκια και σιρόπια, στάθε μου πώ θα τα αντέξω. Α πιω καμιά γουλιά κρασί, το στόμα μου θα βρέξω. Με στη θολούρα του κρασιού μου έρχεται να χορέψω. Μα με στο παντελόνι μου δεν ξέρω αν θα χωρέσω. Με στη θολούρα του κρασιού μου έρχεται να χορέψω. Μα με στο παντελόνι μου δεν ξέρω αν θα χωρέσω. Στι ζήλα, με στη διάρκεια μετά δευτέρα έργο Σιγου τα σιγούτα σιγότερο. Σιμπ. Μπορείτε κάτι μπουρέ, κάτι μπουρέ, κάτι και μουσχων, τα σκαλούια και μπαμπάδε. Κλιστούν με αυτά τα δάχτυλα δεκάδες κάθε στο δεκάδε Που σιρόπι έβαλε στο πακλάβα βρεμάνα και φούσκο και πριν στη γραμποντιμένα που σιρόπι έβαλε. At the the And jingle jingle jingle all the way what fun is to ride in a one horse open sleigh Jingle bell, jingle the jingle all the way Oh, what fun is to ride in one horse open Αυτά από την αδερφούλα μου, την Άνση, για σας και Mixed by Clock Studio Έτσι λέει το στοντιάκι που έχει φτιάξει μέσα στο σπίτι της και κάνει ωραία πράγματα και ωραίες δουλειές Και εγώ τώρα πριν πάω στις διαφημίσεις θα σας πάω εκεί που πάμε όλες τις μέρες αυτές Όλοι μας, οποιασδήποτε ηλικία Τα παιδιά θα σας πάω στα υπέροχα του το γατώνου φωνήνου ο γατόνο φωνία, ούτε αγαπούσε τα Χριστούγεννα. Πίστευε πω είναι μια γιορτή για σπατάλες και βαρετέ συγκεντρώσει γύρω από παραγεμισμένες γαλοβούλε. Αρνήθηκε για μία ακόμα φορά την πρόσκληση τη κυρία Γουόλτερ να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι τη μαζί με την οικογένειά τη. Εκείνο το βράδυ όμω τη παραμονή των Χριστούγεννων, ο γατόνο έμεινε όπω συνήθω μόνο στο σπίτι. Συνέβησαν παράξανα πράγματα που τον έκαναν να αλλάξει γνώμη για όσα πίστευε για τα Χριστούγεννα. Έχω τέσσερα βιβλία για τους πρώτους τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 για το εξαιρετικό παραμύθι βασισμένο στη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρόλου Ντίκενς τη Σοφίας Παράσχου από τις εκδόσεις «Ψύχο που τιμούν την εκπομπή μας με τις προσφορές τους και εμεί τους ευχόμαστε εξαιρετικώς χρόνια πολλά. <Κλέψανε>, κλέψανε, κλέψαν λοιπόν, τα ωραία σας μηνύματα και γιορταστικά Ξέρετε, <Πσίλετε>, τα μηνύματά σα είναι, ένα... είναι η διάψευση του ότι μπορεί η δημοσιογραφία να είναι ώρε-ώρε χειρότερη από την κοινοβουλευτική διαργασία. Μιλάω ω εργαζόμενοι και στα δύο κατά καιρού και κυρίω τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, αθλειότητε που γίνονται μέσα στη Βουλή, όπω την τελευταία στιγμή να σου έρθουν 22-23 τροπολογίε, τα ακούτε, και νομίζετε ότι βάζετε του βουλευτέ, τα χαμούδίθεν που δεν δουλεύουν, να καθίσουν να δουλέψουν γιατί έχω ακούσει και κάτι τέτοιε όταν έρθει μια τροπολογία 77 σελίδων σε ένα νομοσχέδιο κατά πολύ μικρότερο και μέσα σε αυτές τις 77, 75, 78 σελίδες είναι κρυμμένα απίστευτα πράγματα του Υπουργείου Οικονομικών από μια μετάθεση μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, από την νομοποίηση ενό κονδυλίου μέχρι κάποιο άλλο πράγματος και είσαι υπεύθυνο και δεν θες να σηκώσεις το χεράκι σου να πεις νεού νεού, νεού νεού νεού νεού με βάση αυτά που σου λένε, μπορείς να πάρεις το λαιμό σου πάρα πολύ κόσμο. Μα πάρα πολύ κόσμο. Αφήστε τις μεγαλοστομίες για τη δημοκρατία. Σε πρακτικά απλά καθημερινά πράγματα, σε αυτό το καθεστώς έτσι όπως ζούμε, το να πάρεις μία τροπολογία της τελευταίας στιγμής για να περιμαζευτούν τα αμάζευτα και κανένα από αυτά δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανένας έξω από την αντίληψη να τοχτοποιηθούν, κάποιοι φίλοι να υπάρξουν, κάτι τέτοιο από εδώ και κάτι από εκεί και να διορθωθούν και κάτι ατοπίματα και κάτι. Είναι όμως ένα και ένα και μπορεί να μοιάζει να ενδιαφέρουν τους πάρα πολλούς, μπορεί και κάποιοι να ευχαριστούνται άσους να ξεστραβωθούν εκεί πέρα, αλλά άμα ξεφύγει κάτι, μετά πάλι από εμά ζητάτε. Οπότε η Μαρία Πίλ που λέει από την Καλιφόρνια και η καθημερινή μα παρέα ο Ρία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και αγωνιστικά. Να σε καλά, αντιγυρίζουμε γυρίζουμε. Καλησπέρα, λέει και ο Δημήτρης ο Οκορονάκη. Στην στέλνω μαζί με τι ευχέ μου. Και α, το μικρό μου καλοκαίρι, έτσι υπογράφει, λέει Λιάνα μου, καλησπέρα, βάλε μα ωραίε μουσικές σήμερα. Όχι άλλο Last Christmas, την αγάπη μου. Συμφωνώ απολύτω μαζί σου, εγώ γι' αυτό λέω Jingle Bellia. Έχει φροντίσει η Nancy, μην ανησυχεί καθόλου. Οπότε έχω ολοκένύριο, ολόφρεσκο και απολύτω ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για όσα σα λέω που μπορεί να συμβαίνουν στη Βουλή. Πέρα παρακολουθήσετε και τον προπολογισμό, τα παρακολουθήσετε όλα αυτά. Ο, στο τραγούδινο Κώστα Μακεδόνα, η μουσική είναι του Βελιάδη του Κωνσταντίνου. Η στίχη του Σταύρου Σταύρου. ο τίτλο. <Τι>, τέλειος Λόγια του αέρα. Ολοκένύριο, ολόφρεσκο. Θα το ευχαριστηθείτε και νομίζω θα μα μπάσει στο κλίμα τη τρεχούση εκπομπή. Λοιπόν, άκου πως έχουμε τα πράγματα και βλέπουμε ρε στην πορεία τι θα γίνει. Ποδήλατο δεν θέλαμε και αυτή η ζωή μας έκανε αντικουρσάρα να έχουμε πατίνι. Τα μπλέξαμε τα μπούτια μας, τα κίνα και τα τούτα μας και μπήκαμε με φόρα στην οθόνη. Τους γειτόνες στρελάναμε σαλάτα που τα και φάγαμε του έρωτα τη σκόνη και σύριοι άλλα οι ζώε μας σαν κάμερα η καρδιά τραβάγια κόνη εγώ αυτή ο ένας της κι πως χώρεσαμε σε ένα κανάλι εγώ αυτός όλο το ζωή του και εσία τέχτηκαμε μαζί στην ίδια ιστορία. Λοιπόν, άκου τι γίνεται Το κόμπο που δεν Το κόμπο η άνθρωποι Και φτάνει εμείς που δεν το κόψαμε, την να στριμώξαμε μαζί με τα σεντόνια στο τυφάνι. Χρωστούσαμε τα νίκια μας κι αν κλείσαμε τα σπίτια μας τα φταίοι που είχε θέματα η κεραία. Και πάνω στα μπαλκόνια μας τα φάγαμε τα χρόνια μας γυρεύοντας ρε ψτω αντί για θέα. Και σύριοι άλλα οι ζώε μα μια φορά αυτά είναι τα ωραία! Εγώ αυτί, ο έραστης της κι όλοι άλλοι κοίτα πώς χώρεσα μεθένα κανάλι. Εγώ, αυτός, όλο το ζωή του και σια. Α, μαζί στην ίδια ιστορία Εγώ, αυτή ο έραστης της κι όλοι άλλοι πι' κοίτα πώς χώρεσα μεσένα εγώ αυτό όλο το σωριτού και εσύ Βλέχτηκαμε μαζί στην ίδια ιστορία Και άμα λάχη θα στο κάθε μέρα Πως είναι μάγκα μου όλα λόγια του αερά Τέτοιες μέρες σκέφτομαι στα αλήθεια και από καρδιά. Όλους όσοι δουλεύουν και όλους όσοι είναι μακριά Είναι και οι δύο κατηγορίες ε, για κλάματα Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα φτιάχνει από κάτω και μια κρυφή μελαγχολία Έχουμε και τις τζιχαντιστήλες των ημερών στις, στα Ξένα Έχουμε και μια θάλασσα που ξαφνικά είναι γαλάζια πατρίδα για τους Τούρκους Έχουμε και οι σώματα βραχονησίδων στα λόγια που σημαίνει ότι κάποιοι περνάνε με το όπλο παραπόδα. Οπότε νομίζω ότι η Νάντση έχει δίκιο να βάλει το βάρδια στο κατάστρωμα. Εξαιρετικό αφιερωμένο είναι σε εξαιρετικού τείχου του Κώστα Προβατά από το άλμπουμ «Θαλασσινές Διαδρομέ. Στο τραγούδι και τη σύνθεση ο Χρήστο Ογιανόπουλο. Εξαιρετικό αφιερωμένο από την Νάντση και από μένα στου θαλασινού που δουλεύουν, συκοφαντούνται, θαλασσοπνίγονται αυτέ τι γιορτάρε μέρε. Βάρδια στο κατάστρωμα ο νου νοσταλγία οι άρμοι και τα νέμι στα ίσαλά γλεντούν κι οι που του δώκανε λύσεις στην ανεργία στα ζύγια τον εκλέψανε στο κίνημα γελούν ευτία στον ορίζοντα που δείχνει το κοράκι στο πουσί που αχνώ φαίνεται κι αλάρει η ματιά. το ξάι μόνο σκέφτεται και τρέφει το σαράκι για μια γαλια που ορφάνεψε σολόμαυρη νυχτιά. Για <Κι> το μυαλό που έχανε σπάτσαρε σε θαλάμι με τα χρόνια του σε όρμανάρι, από χάμη κι η κουπάστια γάνταρε λες κι ήταν χαλινό. και την έγνοια, Πολλέ οργές χωρίζουνε μάτια να ειδωθούν το τόσου πέρασε κι ασπρίσανε τα γένια το καραντία πόκαμε πολλούς ως να ανδρωθούν. Ρούχο δικό του έγινε, για πάντα είναι η ξεράδα στον δρόλαπα που φύλαγε γυναίκα το κι ο Θεός βοήθαγε να πιάσουνε τη ράδα ξαστέρια του κάργαρε τα έρμα στη ψυχή. Μουσική τόσες φορές σε κόσταρε και έβρισε το διάκι. τόσες ακόμα και διπλές πονάει λαμπρό. Ματιά το Μάρκο το αγάπησε. Σαν το μικρό πριάρι που τα φωσπορή το γυλάει στα γαλάνα νερά. Πολλέ φορέ έκόσταρε και έβρισε το διάκι. Τόσε ακόμα και μπλε φορέ. Τα το μάκο το αγάπησε. Σαν το μικρό πριάρι, τα πώ πώ πώ στα πώ πώ πώ πώ πώ πώ πώ Είπα να το περάσω έτσι λίγο πιο στο ελαφρύ αλλά αποκλείεται. Τα βάσανα είναι πάρα πολλά και εκ των πραγμάτων αφήστε αυτούς που πήγανε γιατί νομίζω θα πάρουν πάρα πολλά λεφτά από τα χρουστούμενα που βγήκαν οι δικαστικές αποφάσεις και σπάσανε τα τηλέφωνα αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω από φίλους, από γνωστούς, από λιγότερο γνωστούς, από ξένους, από ψηφοφόρους, από μη ψηφοφόρους που γκρινιάζουν, ξέρω άνθρωποι που περίμενε να πάρει 13.000 ευρώ και πήρε 3.700 και προσπαθεί να καταλάβει την ταμπλάζια γιατί τα άχασε. Κάποιου άλλου που περίμεναν να πάρουν 200 ευρώ και πήραν 40 ή 50. Ε, πρόκειται για αλγόριθμο. Στη που αν μου ζητήσετε να τον επιλύσω Στη τελευταία εκπομπή του χρόνου εδώ στο ραδιόφωνο, σα διαβεβαιώ: Δεν με φτάνουν 80 κοινοβουλευτικέ μαραθώνιε συζητήσει που να θυμίζουν περίπου την εποχή τη ζωή Κωνσταντινούπολου. Παναγία μου, θα κάνουν και Χριστούγεννα φέτος πάλι καλά, ε, γιατί δεν νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά γενικώ. Έτσι, ο Τζον Τσάκελε από το Μπρούκλιν τη Νέα μου γράφει: η Βασιλική Θάνο θα είναι ο νέο πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με λόγια, θα επιλέγει νικητέ και ητημένου στον στον οικονομικό τομέα τη Ελλάδα. Ένα ακόμα λόγο για να κρατήσετε του επενδυτέ μακριά. Δεν απευθύνεται στου επενδυτέ, μα προειδοποιεί ότι θα κρατήσουμε του επενδυτέ μακριά. Στα αλήθεια που έχετε δει μεγάλε επενδύσει, εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά σα το λέω, ψάχνουμε με τον τουφέκι, εγώ επενδύσει δεν βλέπω. Ε, το μόνο πράγμα που βλέπω είναι βάσει, βάσει, βάσει, βάσει, βάσει, στρατιωτικέ βάσει. Οι επενδύσει είναι βάσει στην Ελλάδα. Αμερικάνικε βάσει. Και την ίδια ώρα ακούσα από επίσημα χίλι πολύ επικίνδυνε κουβέντε του τύπου. Αν γίνει κάτι μόνοι μας θα είμαστε στον πόλεμο Οπότε προς τι είναι ατοικές συμμαχίες Δεν μάθαμε Δεν μάθαμε από την Κύπρο Όπου είχαμε την εισβολή και την κατοχή Και πέρασε σχεδόν μισός αιώνας Και ακόμα είναι εκεί Που ήταν το Νατο εκεί Δεν μάθαμε από τη Γιουγκοσλαβία Μω δεν ήταν εκεί Πώς δεν ήταν ήδανε μαζί με εμάς Βοβάρδισε έκοψε εθνοκαθάρισε Έφταξε κρατήδια και τώρα είναι πάλι επί ποδό πολέμου η Σερβία με το Κόσοβο. Αλλά υπάρχει και ειρηνευτική διαδικασία που τρέχει από δίπλα. Δεν μάθαμε παλού. Δεν μάθαμε από λίγο παραπέρα. ή μήπω γίνεμε πάρα πολλοί Άγγλοι και στην Ουμεμουσία για κάθε επέμβαση, κάθε φρίκι και κάθε σφαγή που έχουμε κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Επομένω, γράφει και ένα άλλο φίλο ο Γιώργο. Άραγε πρέπει να ανησυχούμε όταν ακούμε ή διαβάζουμε αυτέ τι λέξει. Ποια είναι. QE, Pack, PIR, TAKE, BAIL, BAIL, bail Ακρονίμια που δύσκολα καταλαβαίνουμε Βέβαια πρέπει να ανησυχούμε Γιατί μιλάνε για εμάς και τα χρήματα που με αυτά ζούμε Και τα οποία το κράτος διαχειρίζεται για λογαριασμό μας Και γι' αυτό μας επιβάλλει ψηλούς φόρους Γι' αυτά σωστά υποψιαζόμαστε με τι ακατανόητε αγγλοσαξονικέ λέξει που χρησιμοποιούν. Ακόμα περισσότερο εμεί στην Ελλάδα, που βάλαμε ω Υπουργό Οικονομικών τον Τζακαλώτο, που μιλάει σαν τραπάτρα τα ελληνικά. Καλέ γιορτέ, καλέ γιορτέ, Γιώργο. Έχω και άλλα πολλά μηνύματα. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω και να αφιερώνω αριστερά και δεξιά, όπου μπορώ, και με διευκολύνει ο Ντόκτρο Ντίνο, ο οποίο μου γράφει. Ότι μα ευχαριστεί για την εκπομπή, μα εύχεται καλά Χριστούγεννα. Λέει να μα έχει οδεύσει καλά. Να προσέχουμε του εαυτούς μα και τι οικογένειέ μα. Να ευχέ ε, για το παιδάκι σου και την αδερφούλα σου. Αφιέρωσε, μου λέει, και ένα τραγουδάκι στην πιο όμορφη Λαρισαία γιατρό. Ένα ονόματι χαρά που την αγαπάει τόσο πολύ και την περιμένει στο Λονδίνο. Άντερε, χαρά! Με όλη μου τη χαρά να σα αφιερώσω ακόμα και στου δικού μου ανθρώπου που το ζήτησαν και το θέλουν πολύ και αυτοί ξέρουν ποιοι είναι. Η επιμονή σου Κώστας Λιβαδάς και Λεωνόρα Ζουγανέλη στίχη και μουσική του Κώστα Λιβαδά και κρατήστε το γιατί ο στίχος σημαίνει ότι μόνο οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας μπορεί να μας κρατήσουν αχ να ξέρεις, τη δύναμή μου δίνει η δύναμή σου σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά Μ' αυτή η υπέροχη η τρελή η επιμονή σου Πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά Αχ να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου Σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου Σαν λες όλα θα γίνουνε ότι ακούω τη φωνή σου Αχ να δύναμη μου δίνει η δύναμη σου Απ' ξένα αυτό το φω που δεν υπάρχει σαν η γη. Και Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου. Να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξερε δύναμη, μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λε όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Σαν λε όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξερε δύναμη, μου δίνει η δύναμη σου. Αυτή η ατέλειωτη γλυκά σου Πως με τραβάει να ξέρες Να περπατήσω δίπλα σου Με θάρρος στη ζωή Αυτή η ατέλειωτη γλυκά σου Για τη ζωή στο αγνωστό Τι μου έχει δώσει να ξέρες Και που να φανταστείς Αγάπη μου τρελή να με ζητά μη κουραστή. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου αχ να τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Η σου. Χρόνια πολλά στις εκδόσεις Διόπτρα και στη Μαριαγιώτη που είναι συγγραφέα του τρίτου με των Αιβασίλι. Ο δαιμόνιος το ραπορτερφάνης ο Μουφους είναι αποφασισμένο να λύσει ακόμα ένα μυστήριο στο μεγαλύτερο των παιδικών μα χρόνων και μάλιστα σε μία μόλις νύχτα. Τι τραχεί με αυτό το Ναϊ Βασίλη. Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, πώ προλαβαίνει ένα άνθρωπο, έστω και με υπτάμενου ταράντου, να μοιράσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά του πλανήτη σε ένα βράδυ. Και έτσι, γεματούλη που είναι, Πως χωράει και να περνάσει μέσα από την καμινάδα, και το άλλο που ξέρει ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Είναι είδα τον να έφτασε και ο δεν θα την αφήσει να περάσει έτσι. Πρέπει επιτέλου να μάθουμε την αλήθεια. Τέσσερα βιβλία Από τις εκδόσεις διόκτα Τους πρώτους τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν Στο 21 208 200, Για τα παιδιά το βιβλίο Αυτά είναι που μου αρέσουν να διαβάζω Και ως μεγάλη Μέρες που είναι τώρα Δεν πειράζει να διαβάζετε κάπου κάπου Και να παραμύθεις τον εαυτό σας Θα σας έλεγα ότι μάλλον καλό κάνει Και εξυγιαντικό είναι Γιατί μετά τις διαφημίσεις Πουλάκια μου θα πρέπει να μιλήσουμε για τα ντρεύντς Λοιπόν, α βούμε στον αέρα γιατί. Έτσι, <χαχα> καλή κατζάρια βγαίνουν ενίοτε. Πολύ νωρίτερα, ακούστε με που σα λέω. Βγαίνουν νωρίτερα τα καλή κατζάρια και ό,τι ετοιμαζόμουν να πω. Ότι ε, αυτή η μυθολογία γύρω από τον Άϊ Βασίλη. Τα ντρόουν, μην νομίζετε ότι ξεχνάω. Θα σα τα πω. Θα έρθει η σειρά και θα σα τα πω κι αυτά. Λέω λοιπόν, λοιπόν να πω μια πιο παλαιακή ιστορία και θα αλλάξω και τη σειρά των τραγουδιών, έτσι όπω να την Και ε, γιατί, γιατί ο Άϊ Βασίλη. Είναι μια αγαπητική μυθολογία. Και ω τέτοια, πρέπει να τη δούμε έξω από την αγορά. Ειλικρινά σα το λέω. Έχει να κάνει με, το, με το, το δώρο. Έχει να κάνει με το καλό και το κακό. Έχει να κάνει με την αθωότητα, την παιδική. Και είτε μα αρέσει, είτε όχι, φοράει κόκκινα. Δεν μπορεί να, παιδιά, να φοράει ούτε πλουμιστά, ούτε κίτρινα, ούτε πράσινα, ανάλογα με την ομάδα μα, την ποτοσφαιρική. Δεν μπορεί να είναι αδύνατος νούμερο 6 fitness μεμίε και κοιλιακού. Δεν μπορεί να φοράει μαγειό και να είναι στην παραλία. Θεέ μου, χώρα με δηλαδή. Δεν μπορεί να τον βλέπω ανάμεσα σε καρχαρίε να κολυμπάει. Δηλαδή, αγριεύομαι. Θα μου πει αυτά. Ναι, αλλά εκεί πια καταρρύπτεται ο μύθο. Αν δεν είναι χοντρό με κόκκινα μάγουλα από το κρύο, κάπω να τον καταλάβει, τουλάχιστον εδώ που ζούμε δεν γίνεται και κατανοητό. Για την Κεσάρια τώρα, εντάξει, μπορεί να τον έχουμε στα κάλαντα, μπορεί να την έχουμε να την εξηγήσουμε στα παιδιά. Αλλά ο Άι Βασίλη είναι ένα. Χαβαλέ αθωότητα, να το πω κάπω έτσι. Και μόνο η αγάπη και τα παράξενα πράγματα σε κάνουν να πιστέψει. Οι αδερφοί μου και εγώ, έτσι όπω το έφεραν τα πράγματα, σε χρόνια φτώχεια, στα παιδικά μα χρόνια, δεν πολυπιστέβαμε τον Άι Βασίλη. Όταν σας σα λέω δεν πολυπιστέβαμε, στην πραγματικότητα, εγώ που ήμουν και λίγο τρία χρόνια μεγαλύτερα, δεν τον πίστευα καθόλου. Αυτό το αφιερώνω εξαιρετικώ στην αδερφή μου και στου μεγαλύτερου ανθρώπου και στη μάνα μου και τον πατέρα μου εκεί που είναι και μα ακούνε από τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει μία φορά στη ζωή μου που ήμουν και αρκετά μεγάλη και τον πίστεψα τον Άι Βασίλη ακριβώ γιατί πραγματοποιήθηκε το απίθανο. Ήθελα ένα ποδήλατο που να έχει βοηθητικέ ρόδε και να τι βγάλω. Ήμουνα 8χρονο, δηλαδή κοτζαμγάιδουρα με τα δεδομένα τα σημερινά. Τότε τα παιδιά ήμασταν εκ των πραγμάτων και λίγο πιο αθώα. Οι αδερφοί μου τρία χρόνια σχεδόν μικρότεροι, και θέλουμε από ένα ποδήλατο. Με την οικονομική κατάσταση τη οικογένεια, ποδήλατο δεν υπήρχε περίπτωση να αποκτήσουμε. Το σπίτι που μου έναμε ήταν ένα πολύ μικρό σπίτι, στο κουκάκι κάτω, και λέει: Γράψτε γράμμα στον Άι Βασίλη, γράφουμε. Και εμεί θέλουμε ένα ποδήλατο, εν ότι περίπου το γράφουμε έτσι για να το γράψουμε και δεν τρέχει τίποτα. Η μάνα μου που ήταν και επιτσικουλούσε κάτι τέτοια, παίρνει το. το... Ο πατέρα μου είχε ένα αγέλαστο ύφο, το οποίο περίπου μα κοίταζε που πιστεύουμε στον Άι Βασίλη. Μετά πολλά, ξυπνάμε το πρωί των Χριστουγέννων Τζάκι δεν είχαμε ε, Κοντά στη σόμπα Πουθενά ε, τίποτα από ποδήλατο Στο σαλόνι τίποτα από ποδήλατο Κοιταζόμαστε με την αδερφή μου Κοιτάμε και τη μάνα μας Ήδες που λόγω τις λέω δεν υπάρχει Άι Βασίλης Λέει δεν νομίζω γιατί ε, οι απέναντι έχουν τζάκι Απέναντι ήταν κάτι γνωστή Και ο Άι Βασίλης μπαίνει μόνο από τα τζάκια Και εμένα μου είπε η κυρία Άσπα, δεν το ξεχάσω ποτέ, ότι. Πολλέ φορέ, γιατί η κυρία Άσπα δεν είχε παιδιά, πάει ένα Ζαϊ Βασίλη και αφήνει εκεί πέρα πράγματα για τα παιδιά τη γειτονιά, που δεν έχουν τζάκι. Λέω: Έχει Αγούστο. Μα βγάζει λοιπόν σχεδόν παιδιά με τι μπιτζάμε. Μα φοράει και ένα ψευτοπαλτό απέναντι, έκανε και ψόφο κρύο. Μα πιάνει και από το χέρι, διασχίζουμε την οδό Μεϊντάνη και περνάμε απέναντι στην οδό Μεϊντάνη, στο σπίτι τη κυρία Άσπα. Μα ανοίγει η κυρία Άσπα σε φρικότητα κατάσταση, με νυχτικό καιρό λέει, ετοιμαζόταν προφανώ αυτή για τα Χριστούγεννα εντελώ διαφορετικά. Ήταν έτσι και μια νταγντάνα γυναίκα, ε, όχι από αυτέ που λέω ωραίες και γλυκές ελάτε λέει. Μπαίνουμε σε ένα σαλόνι το οποίο ήταν τα πιεμισά επιπλασκεπασμένα με σεντόνια. Φρικ κατάσταση, εντελώς τρίλερ. Και έχει ένα τζάκι. Το τζάκι είναι σβηστό, αλλά μπροστά από το τζάκι υπάρχουν δύο ποδήλατα. Ένα με δύο ρόδε και ένα μικρό με τρει ρόδε για την Άντση. Πιστέψτε με για όσο χρειάστηκε τον πίστεψα τον Άι Βασίλη πέρασα τα Χριστούγεννα κάνοντας πάνω κάτω πάνω κάτω πάνω κάτω την άδεια εδώ με η Ντάνη μέχρι στο τέλος έβγαλα και τις βοηθητικές ρόδες αυτή τη χαρά την έστω στιγμία μην την αφήσετε ποτέ να χαθεί από τα παιδιά. Είναι κρίμα ακόμα και αν έχει κατέβει ο μέσος όρος ε, μέχρι για να μπορέσετε να τους εξηγήσετε ότι μεγαλύτερο θαύμα από την αγάπη και τη δωτικότητα δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μυστικό του έβασί. Αν μπορέσουν έστω και για 3, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια στη ζωή του να το πιστέψουν, αφήστε το να το πιστέψουν και να μην ονειρεύονται απλώ τον Αϊβασίλη Πρεγκυπόπουλο με μονόπετρο. Οπότε στου μεγαλύτερου ηλικία ανθρώπου, με μια διασκευή, αφιερώνω ένα παλιό τραγούδι που αγαπούσε πολύ και μάνα μου και ο πατέρα μου, αγαπούσανε, αγαπάει και ο νονό μου, ο οποίο ευτυχώ είναι ζωή, ε, από το μουσικό σύνολο εν τέχνη, η στίχνη του Σακελάριου του Αλέκου και η μουσική του Κώστα Γιανίδη, θα ξανάρθει, από καρδιά στου μεγάλου φίλου μου, μαζί με τα χρόνια πολλά. Τα δικά μου, τη αδερφή μου και του Αϊβασίλη μα, που μου παραμένει αγέρα το γέρο. Δε με μέλι, <Κι> αν οι όρχοι μα βρίσκονταν. Δε με μέλι, εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψε με διόλου δεν πονώ κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. δε με μέλι αν σου αν ον δυνατά σου το φωνάζω δε με μέλι δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς δε με μέλι κι όπου θέλει ας πας πόσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις. και συμπόνια θα ζητάς με τα νιωμένη δεν αρθείς με ραγισμένη την καρδιά θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη θα ξανάρθεις τροπιασμένη μια βραδιά Μεμέλη αν πουλάς την αγκαλιά σου κι αν μοιράζεις όποιον τα φιλιά σου θα'ρθει μέρα που θα με ποθείς σου το λέω θα με θυμηθείς με μέλη που όποιος θέλει σ' αγοράζει κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει ότι τώρα δυνατά ποθείς θα έρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξαναρθείς. όσα χρόνια κι αν περάσω, θα ξαναρθείς. και συμβόνια θα ζητάς με τα νιωμένη δεν αρθείς με την καρδιά. Θα ξαναρθείς, Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεί. Όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη Θα ξανάρθεις τροπιασμένη μια βραδιά Φτάνουμε στις δεν προλαβαίνω να βάλω τραγούδι Προλαβαίνω όμως να διαβάσω τα μηνύματά σας Ο Κωνσταντίνος γράφει καλησπέρα κυρία Κανέλη Τα θερμά σεύη μου, σε εσά και στην εκπομπή Με το καλό να μπει ο καινούριο χρόνο. Συμφωνώ μαζί σου αυτό το πάει ο παλιός ο χρόνος Καλά κάνεις και το λες από τώρα Μια και εγώ την άλλη Παρασκευή δεν έχω εκπομπή Θα ξεκουραστούμε λίγο και εμείς εδώ στην εκπομπή Και θα είμαστε μαζί την πρώτη Παρασκευή Αμέσως αυτή που λέμε των φώτων Την εβδομάδα στον αέρα Κάθε ευτυχία σε εσάς και στην οικογένειά σας Και σε όλο τον κόσμο Και μακάρι αυτή η Νέα Χρονιά να είναι πιο δίκαιη Και πιο όμορφη για τα παιδιά όλη τη γη. Πολύ φοβάμαι πως δυστυχώ δεν είναι έτσι. Σήμερα διάβαζα για τα παιδάκια που αυτοκτονούν προς φυγόπουλα γιατί δεν αντέχουν άλλο τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Λοιπόν, την ιδιαίτερη καλησπέρα μου μα λέει η φίλη η Ελένη από τα Καμίνια στην πανέμορφη ραδιοσυντροφιά Μόλι τη δύναμη τη κατακόκκινης καρδιάς μου χρόνια τελείωτα στην Άζη και στη Λιάννα και λατρευτέ μου και στο αξιότιμο κοινό σα με το Άστρο να μας οδηγεί στην προσωπική μας Βιθλέμ, και ό,τι και αν μα συμβαίνει, μην ξεχνάμε να χαρίζουμε χαμόγελα και αυτόνο αγάπη. Μόνο αγάπη Ελένη από τα Καμίνια. Σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Αντιγυρίζουμε κινάντση και εγώ και όλοι εδώ μέσα στο στούντιο και έξω από το στούντιο τι ευχέ. Και τελευταίο μήνυμα: α, το μικρό καλοκαίρι επανέρχεται, μια και μίλησε Ελιάνα μου για ΝΑΤΟ και πολέμου. Να σου πω κάτι που με τάραξε προχτές, όταν συνάντησα ένα παλιό γνωστό μου στρατιωτικό που μου είπε ότι διαβάζει για να βγάλει τη σχολή πολέμου. Δεν ήξερα τι είναι, μου εξήγησε. Ταράχτηκα τόσο πολύ, δεν ξέρω. Λέω να φτιάξω μια σχολή ειρήνη μετά από αυτό. Επειδή έχει ένα εξαιρετικό χιούμορ να το λε έτσι όπω είναι. Να σου πω πω η ειρήνη δυστυχώ για να διατηρηθεί. Θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει ενδεχομένως και προετοιμασία για πόλεμο. Το μόνο που δε θέλει είναι εθνίκια στη θέση της αγάπης για την πατρίδα, ψευθοσοβηνισμούς και ψευτοπαλικάρισμού στη θέση του πατριωτισμού, δεν θέλει να παρασέρνεται κανένας από ρεύματα της εποχής που έντεχνα διοχετεύονται από τις ενέσεις τη αγορά και τη προπαγάνδας σε βαθμό που κάποιο να αναζητά τον τρόπο να γίνει ήρωας κόβοντας τις ζωέ των διπλανών και τον απέναντί του, τον από πάνω και τον από κάτω του. Αν δεν ξέρει κάποιος γιατί πολεμάει, δεν έχει νόημα να πολεμήσει. Και τα μεγάλα διλήμματα φτιάχνονται στους πολέμους που είναι η μόνη που μπορεί να θεωρηθούν δίκαιοι και αυτή είναι η αμυντικοί και η πατριωτικοί. Οι εμπεριαλιστικοί πάντοτε καταλήγουν στην καταστροφή και αυτού που τους θέλει και αυτού που του κερδίζει και αυτό που τους χάνει. Στον πόλεμο δεν βγαίνει κανένας κερδισμένος εκτός από τους λεφτάδες και τους δοσίλογους. Περνάμε σε ιδίσεις και θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί τα drones μπήκαν στη ζωή μας και επιμένω να ασχολούμαι με τα drones πριν φτάσουν να κάνουν κόλαση τη ζωή του καθενός και της καθεμιανής, την ώρα που νομίζετε ότι τραβάτε φωτογραφίες για τα βαπτίσια. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Λοιπόν, εδώ στη δεύτερη ώρα μαζί μου, Λιάννα Κανέλη πάντα στο μικρόφωνο, Νάντση Κανέλη πάντα στη μουσική, στο τηλεφωνικό κέντρο Στασάκη Ευθύμερο, ο Γιώργης ο Σονταβαρίνο είναι τώρα εδώ κοντά μα και έχει στα χέρια του τον ήχο. Και ε, να πω στην κυρία Βάσια, για στα χεράκια τη, για του ωραίου κουραμπιέδες που έφτιαξε και μα έστειλε με το γιο τη εδώ. Έχω χρόνια να φάω έτσι σπιτικό κουρα, κουραμπιέ. Τη συνταγή άλλη ώρα θα την κουβεντιάσουμε και να περάσω ε, στην επικαιρότητα έτσι όπω είναι. Σα έλεγα για τα ντρόουν. Λοιπόν, κάτι ντρόουν εμφανιστήκανε δίπλα. Από το αεροδρόμιο του Λονδίνου, το Heathrow, έκλεισε το Heathrow, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμο, πέρασε εδώ, έγινε ό,τι έγινε. Άρχισαν τι ανακρίσει, ψάχνουν να βρούνε. Λοιπόν, τα ντρόουν θα είναι τα ντρόλ του 21ου αιώνα σε πολύ πιο επικίνδυνο πεδίο. Προσφέρονται αφάνταστα για προβοκάτσια. Θα καταλήξουμε με τύπους που θα είναι η πιτσιρίκια, η μεγάλοι, αντί με και ξόβεργες στις ταράτσες και στα μπαλκόνια να κυνηγάνε τα ντρόνς με τίποτα κυνηγετικές καραμπίνες. Το πράγμα έχει χοντρίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τραπ με τα drones. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και μια μανία να έχουν αποκτήσει όλοι οι τώρα για να κινηματογραφήσουν το γάμο τους, τους καλεσμένους τους, τα βαφτίσια, το ότι χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν τα κανάλια για το ρεπορτάζ, Μπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακό πράγμα να βλέπει αεροφωτογραφία το καμένο μάτι από πάνω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο να βλέπει τούτο εκείνο. Τάλλο, σα θυμίζω ότι είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που κατά καιρού έχουμε διαμαρτυρηθεί για τι κάμερε που υπάρχουν στου χώρου εργασία, για να μην σε βλέπουν την ώρα που κατουρά τον καμπινέ. Όμω μπήκανε τα ντρόουν και τα κάνανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Τα περάσανε στα χέρια των ανθρώπων σαν παιχνίδι, για να μπορούν να τα χρησιμοποιούνε μετά για οποιασδήποτε μορφή προβοκάτσια. Ξέρετε πόσο εύκολα στείνεται μια προβοκάτσια, Γιατί τα drones στα πραγματικά, δηλαδή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, είναι αυτά τα οποία ευθύνονται για τεράστιε παλάπλευρε απώλειε για βομβαρδισμού περιοχών εκεί που δεν πάνε τα κανονικά μαχητικά για να μην διακινδυνεύσει κανένα τίποτα. Τα drones είναι ένα μηχανισμό ο οποίο σώζει του ένστολου και ε, μπορεί ανα πάσα στιγμή να εξαφανίσει από προσώπου γης, τα γυναικόπαιδα και γενικώ του άμαχου, δεν είναι αστεία και απ' την άλλη μεριά είναι απαραίτητα για την στρατιωτική δομή γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε αυτά τα μία επανδρομένα αεροσκάφη να σκοτώνονται ε, μεταξύ τους στην πραγματικότητα όμως θα έχουμε και κόσμο ο θα πηγαίνει χαμένο σε πολέμους που δεν θα έχουν πραγματικό άλλο κίνητρο από αυτό που είναι η φύση του πολέμου δηλαδή γη και χρήμα πλουτοπαραγωγικές πηγές άλλων χωρών γιατί η υπεριαλιστική πόλεμη αυτό το στόχο έχουν. Και επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ οι και επειδή ακούστηκε μια κουβέντα ε, που κάποιου του παρηγόρησε με την έννοια του ότι επαντάει στο ε, τουρκικό θράσο και στα χίλια δυο άλλα πράγματα και περί γαλάζια πατρίδα και δικαιωμάτων και όλα αυτά τα προκλητικά που λένε οι Τούρκοι, και επειδή ακούτε τι αποφάσισαν οι Αμερικάνοι και τι τρέχει τώρα με τον Τραμπ που αποσύρθηκε από εκεί και που μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια, μάθετε να διαβάζετε δύο και τρει φορέ μια δήλωση τέτοιου τύπου. Και να βάζετε το μυαλό σα να σκέφτεται από κάτω, δεν με ενδιαφέρει το συμπέρασμα με το οποίο θα καταλήξετε. Με ενδιαφέρει όμω να το σκεφτείτε. Να μην τρώτε αμάσιτα τα ακραία πολύ μεγάλα λόγια που πλησιάζουν τη χώρα ολοένα και περισσότερο μέσα στον πόλεμο. Γιατί αυτό που διέκρινα εγώ στι δηλώσει και με έχει στα αλήθεια τρομοκρατήσει ότι καταπιώθηκε αμάσιτο το γεγονό ότι ό,τι και να συμβεί, μόνοι μα θα είμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Και όταν λέμε μόνοι μα, πάτε να ρωτήσετε του στρατιωτικού όχι μόνο για τι περικοπέ. Των ειδικών μισθολογίων Αλλά για τον έχουν εξασφαλίσει όλα όσα χρειάζονται Για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα Είναι πολύ εύκολο να επεμβαίνεις με δηλώσεις άρα πολύ δύσκολο να κατανοείς Τι μήνυμα προσλαμβάνεται και παραλαμβάνεται Από τους γενικού και καθόλου ειδικού παραλήπτες Οπότε Μοσχολιού και ζαμπέτα Σε μουσική κραουνάκι και στίχους τριπολίτη Άπεχτη Α, άπεχτο κουιν Επεμβαίνεις. Γραμμένο πότε, τη χρονιά της Μεγάλης Αλλαγής, 1981 Επέμβαίνεις, επέμβαίνεις στη ζωή μου ασυχόρητα Σε θέματα προσωπικά και απορριτά με τέντε κτύπτει υποκλωπές, με δάλματα και πίτροπες Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις Με κάνες μπαλάκι ταινής Είσαι σκετό παραγράτος Είσαι σκετό παραγράτος Και προβοκατορίζας Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παραγράτος, Είσαι σκέτο, παραγράτος Και μπροβω κατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου στους φίλους και το κόμμενο με και σπαστικά με κόλπα δρομοκρατικά Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις με κανες μπαλάκι Είσαι σκέτο παρακράτο. Είσαι σκέτο παγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παγράτος, είσαι σκέτο, παγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Μήνυμα τραγούδι, μήνυμα τραγούδι. Δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με τα τρέχοντα, γιατί αν δεν μείνω στα μηνύματα που από μόνα του είναι τρέχοντα, δεν πρόκειται να σα φτιάξω τη διάθεση. Γράφει λοιπόν ο φίλο μου Ανδρέας από το Λονδίνο. Έλα, Ουλιάννα. Εδώ στον Βασίλειο γίνεται πολλή κουβέντα του τελευταίου μήνε για του μισθού. Οι γυναίκε, λένε, τα statistics πληρώνονται λιγότερο από του άνδρε. Σε όλο τον κόσμο. Και εδώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ξέρω όμω ότι αρκετοί, αν όχι όλοι, θέλουν να φάνε όλο και περισσότερο και κυνηγάνε το χρήμα έτσι που κάποιοι λίγοι να παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, ενώ οι άλλοι, που είμαστε και πολύ περισσότεροι, να παίρνουμε τα λίγα. Ω απάντηση σε αυτό το φλέγον ζήτημα, η τραγουδοποιό Μάιλι Σάιρου άλλαξε τους του στίχου του Σάντα Μπέιμπι και, όπω λέει το δημοσίευμα του BBC, υπερασπίστε το γυναικείο φίλο. Η Σάιρου τραγουδάει: Δεν θέλω, αλλά διαμάντια λεφτά. Οι μετοχέ μπορώ να αγοράσω ό,τι γουστάρω μόνη μου. Εδώ μιλάμε για το φαϊ του τραπεζιού. Αυτή Ασχολείται με διαμάντια και μετοχέ που μπορεί να αγοράσει μόνη τη. Υπονοώντα σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν άντρα. Δεν είμαι σίγουρο για την άποψη τη Άιρου για το γυναικείο φύλλο, γιατί φοβάμαι πω είναι γραμμένη πάνω σε φύλλο κρούστα. Απολύτω. Mm. Και μια και λέω για φύλλα, σκεπτόμενο ότι η πίνα ίσω είναι το πιο κοινό ανθρώπινο συνέστημα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι γραμματικό, μήπω και το ξέρει. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό το χιούμορ. Η Βασιλόπιτε είναι γένο θηλυκού. Ο Κουραμπιές Αρσενικού Γιατί το φλουρί και το φαΐ που τάξανε οι μάγοι Να είναι γένους ουδετέρου Το απαντάς μόνο σου ρωτώντα Best wishes και από μένα όπω ναι. Όπως και στην φιλανάδα μου την Αθηνά Που μετά από ένα κάρο να Με άντρες, με παιδιά, με εγγόνια Τώρα μπορεί και να βρει δικαίωση ως president elect Αυτή ξέρει τι λέω Δεν έχει καμία σημασία Οπότε να παίξω κι εγώ ένα... Από αυτά τα πολύ βαριά γυναικεία τραγούδια που θα ευχαριστηθούν όσες το ακούσουν. Χαράμι, Τραιφόρος Σουγιούλ εδώ με τη γλυκερία. Χαράμι να <Καράμι> σου Ποτάμι, κοιτώ σες που για χάρισο ετραβιξα, σου Τι σιδερένια σου, πως δεν υπάρχει πια για μένα αγάπη δεράμι Και με τα νιώνω γιατί όλες οι δισίας μου χαρά μιούλες τι χαρά. Το φέρσι σου το άτιμο, μου κάνε μαύρη τη καρδιά μου σαν καταράμι. Γι' αυτό η αγάπη και η πίστη που σου έδειξαν χαρά μινα σου γίνε. Χαρά. Το αγάπη και η πίστη που σου έδειξα χαρά να σου χαρά χαράμι Γράφει ο φαν μας και δικός μας πια Γιατί όλοι οι φαν μας είναι οι δικη μας φαν ο Νίκο, καλησπέρα, Λιάνα μου, με συγκίνησε πολύ η ιστορία σου με τα ποδήλατα. Όντω, πρόκειται για την ουσία τη προσφορά. Δυστυχώ, η μόνη ανάμεινησή μου από τον Άι Βασίλη είναι ένα σκάκι που μου είχε πάρει ο πατέρα μου. Άι Βασίλη, εγώ μετά την αποκάλυψη από την αδερφή μου, ότι στην ουσία ήταν ο πατέρα μα, βρήκα το σκάκι πριν από την ώρα του. Έπαιξα με την ψυχή μου και έφαγα το ξύλο τη ζωή μου. Γιατί το άνοιξα και στην ουσία γιατί χαλούσα το όνειρο του πατέρα μου να γίνει Άι Βασίλη. Ε, να σε πάντα καλά. Ναι, κάτι τέτοια κάνουμε. Οι μεγάλοι, οι μικροί, κάτι σκανδαλιές και χάνονται τα πράγματα. Εγώ να σου πω πάντω ότι θυμάμαι μια χρονιά για το Γαβρίλ να πηγαίνω σε έναν καρβουνιάρι και να του ζητάω ένα σάκο για να βγουν όλα τα πακέτα καρβουνιασμένα. Έχω ακόμα τη στολή του Άι Βασίλη που είχα φορέσει για να χαθώ και να πιστέψει ότι χωράει τελικά από το Τζάκι. Γιατί, αφού χώραγα εγώ, σιγά-σιγά μου ήρθε η χώρα Άι Βασίλη για να στυφτώ, τάξη από την πάτρα. Θέλω να στείλω μέσα από τα βάτια τη καρδιά μου τι καλύτερε και πιο αληθινές ευχέ για τι γιορτέ σε εσένα, την Άνση και στα παιδιά του στούντιο. Σα ευχαριστούμε για τι όμορφε Παρασκευέ που μα χαρίζετε όλο το χρόνο και περιμένουμε με αγωνία τι επόμενε. Μαζί, όπω πάντα, καλή δύναμη για τη νέα χρονιά, γεμάτη αγάπη, υγεία. Και μακάρι φέτος στις γιορτές να σου τύχει κάτι πραγματικά υπέροχο Όπως αυτό όταν μικρούλα Και να πλημμυρίσει την καρδιά σου ευτυχία Στορκίζομαι, μα το Χριστό το περιμένω Και μακάρι να μουρθεί Ότι και να είναι, όπως και να είναι Λοιπόν, επειδή ο έρωτας χωράει και το χειμώνα και το καλοκαίρι και την άνοιξη και μοιάζει του τουλάχιστον κατά τον νομάκι τον σεβλόγλου που εμένα μαρέσει αρέσει έτσι όπως γράφει τα τραγούδια του στίχη μουσική και τραγούδι είναι δικά του δικά του όλα σας τον χαρίζω ημών των ρομαντικών και δι των ανδρών χρόνια πολλά στους άνδρες με αυτό και ο ουρανός τα μάτια του ανοίγει Γίνεται η σκέψη μου καπνός Κι ένας καημός φαρείς γλυκό με τη λίγη Βαρενούν τα μάτια μου Τα βλεφάρα μου γέρνουν Κι από το στρώμα μου γλυκά σαχάδια Που έρχονται τα όνειρα με παίρνουν άστα τόσα μήνα σμαρτής, σκέψα και καμώματα. Κοινό έρωτα σαν αυτής, που τους βιστικε ο χαρτίς, μες στην κατακνιά των βρίσκουν τα σπραξημερώματα. Στου πρωί μου την ομορφιά, τα μάτια μου ανοίγω, Φλώνω μες στο πρώτο φως και ένας καφές βαρύς γλυκός Μα συνεφέρνει λίγο Επιστρέφεις σαν φωνιάς και τα νερά ταράζεις Πετάς τα ρούχα που φοράς Μες στο μυαλό μου κολυπάς και δύσκολα μου φάζεις Κοινοέρωτας ανταπίζεις Άστατος αμυνασμάτης και τσά και καμώματα Που ο χράτης, μες του ο με στην κατακάτωση που Σαν να και καμώματα. Αυτής, που του ο Με των βρίσκουν τα σπραξιμώματα. έρωτα και καμώματα. Αυτής, που του κάρτις Με κατακνιά Λοιπόν, πριν πάμε στι διαφημίσει, εγώ θα σα γυρίσω πίσω στο 1914. 100 χρόνια πίσω σχεδόν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε, σα το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι μοιάζει η εποχή σαν και αυτήν πριν από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σα πάω λοιπόν λέγοντα τι βαθιές ευχέ μου, μου στι εκδόσει με τέχνιο και σε όλους όσου βουλεύουν στου εκδοτικού που στέκονται εδώ στην εκπομπή με τα βιβλία του. Ευχέ από καρδιάς να συνεχίσετε να βγάζετε βιβλία και εμεί από εδώ να τα δίνουμε, να τα παρουσιάζουμε στον κόσμο. Λοιπόν, το ωραιότερο Χριστουγεννιάτικο Στολίδι τη Αγγελική Δαρλάση είναι η ιστορία ενό του Στολίδιου που κρέμεται σε ένα δέντρο κάπου σε ένα σπίτι σε μια χώρα τη πόλη του κόσμου. Η ιστορία ενό αγοριού που έμοιαζε με εξωτικό και δίθηκε σαν στρατιώτη να πάνε να πολεμήσει σε ένα από του αγριότερου πολέμου. Είναι παράλληλη η ιστορία μια μικρή εκεχηρία σε έναν μεγάλο πόλεμο όταν μέσα από τα χαρακόμματα εμφανίστηκαν χριστουγεννιάτικα δεντράκια. Μια ιστορία που ήθελαν πολλοί να αποσιωπήσουν, να αφήσουν να ξεχαστεί και που πολλοί δεν την πίστεψαν και έλεγαν πω δεν είναι παρά ένα τρίλο. Κι όμω είναι η ιστορία πραγματική ελληνική. Τα Χριστούγεννα του 14 στη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο δυτικό μέτωπο η χριστουγεννιάτικη μαγεία. Απλώθηκε και οι άνθρωποι έκαναν έστω και για λίγο πράξη το μήνυμα για δερφοσύνη και πηγή ειρήνη. Στο 2.11.208.20 έχω τέσσερα βιβλία για τους πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, και πάμε σε διαφημίσει. Μετά, μηνύματα και μουσική. Να είμαστε λοιπόν εδώ ο φίλο Κωνσταντίνο. Φίλε, πάλι το σκοπιανό κάτω. Στ αλήθεια σου λέω. Έχει ένα καρό ερωτήματο στο κεφάλι σου. Απλώ κάτσε να σκεφτεί, γιατί τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κάποιο θέλει να το λύσει με αυτόν τον τρόπο που δίνει πολλά πράγματα στους Σκοπιανού, σε εμά δεν δίνει σχεδόν τίποτα, και α λέμε τώρα ότι περισσότερη ιστορία και κάτι τέτοια διάφορα άλλα τσιπρέικα που λέω εγώ και δεν τα αντέχω καθόλου, γιατί ε, γράφει την ιστορία παζαρεύοντα μία σειρά από πράγματα που μέχρι πρώτη ήταν παζάρευτα. Καπάκι σε όλα αυτά όμω, δείτε την πρόθεση, ποιο θέλει να το λύσει το Σκοπιανό, Ο ίδιο που θέλει να αποκτήσει στρατό το Κόσοβο. Ο ίδιος που βαβάρησε την Ιουγκοσλαβία για να υπάρξει Κόσοβο και ρωτάω από τους Αμερικάνους τι είναι το Κόσοβο και νομίζω ότι είναι τότε καινούρια λυσίδα α, πρατηρίων μεντζίνης. Επίσημη είναι η έρευνα. Το έχω πει 500.000 φορέ μέχρι να το εμπεδώσετε. Που <laughs> θέλει ξαφνικά τα Σκόπια να είναι ο μέγα κρίκο για τον ΝΑΤΟ. Γιατί προετοιμάζεται το ΝΑΤΟ, εξού και οι βάσει, εξού και όλα αυτά που γίνονται, εξού και οι κουβέντε, προετοιμάζεται για να συγκρουστεί με τη Ρωσία. Και για να συγκρουστεί με τη Ρωσία δεν είναι κομμουνιστική Ρωσία που θα συγκρουστεί. Δύο καπιταλιστικέ δυνάμει θα συγκρουστούν για μία ακόμα φορά στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ακόμα και η Κίνα με την οποία βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο οι Αμερικάνοι που τώρα φεύγουν αφήνοντα. Χώρο στην Τουρκία να επιτεθεί στου Κούρδους εκεί που θέλει να επιτεθεί, έχοντα χάσει και στην πραγματικότητα παρουσιάζοντα ω νίκη την υπόθεση τη μη πτώση του Άσαντ όπω την ήθελαν όλοι, και με του Τούρκου να παζαρεύουμε του Αμερικάνου, από τη μία τα εγκλήματα του πρίγκιπα για τον Κασόγγι και από την άλλη σε ό,τι αφορά την Τουρκία το δίκτυο Γκιουλέν και το Γκιουλέν που βρίσκεται στι ΗΠΑ. Αυτά όλα τα ακούτε και ακούτε ταυτόχρονα από επίσημα ελληνικά χείλη να λένε ότι αν γίνει ένα ντού και συγκρουστούμε με του Τούρκου, είμαστε μόνοι μα. Τότε τι στον κόρακα πληρώνουμε το 2% του ΑΕΠ για να είμαστε στο ΝΑΤΟ, ποιος από εμάς θα πάθει η ακαθολική αμνησία ότι στο ΝΑΤΟ ήταν και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Αγγλία τρεις εγκίδριες δυνάμεις όταν έγινε η Βουλή και η κατοχή στην Κύπρο και ποιος είδε άσπρη μέρα με τον ΝΑΤΟ. Κι έρχεσαι και με ρωτά τώρα για το Σκοπιανό. Και επειδή τα παίρνω στο κρανίο με κάτι τέτοιο και επειδή έχει δίκιο και ο Κωνσταντίνο, ο οποίο μου λέει ότι δεν ήταν το Γκάτουικ με τα ντρόουν και όχι το χύθρο... μικρή σημασία έχει. Δεν αλλάζει την ουσία για την είδηση των ντρόουν, αλλά έχει δίκιο που με διορθώνει, επειδή τα παίρνω και όταν τα παίρνω μου αρέσει να το διασκεδάζω, δεν σε θεωρώ πια. Παραδοσιακό Ιωνία Μικρασία. Διατηρήθηκε χάρη στη τεχνολογία. Γιατί έγινε ως παραδοσιακό τραγούδι μια πρώτη ηχογράφη το 1900 και έτσι έφτασε μέχρι εμάς εδώ, σε μια εξαιρετική διασκευή από το δώρο Δημοσθένου του 2015. Απ' τα πολλά που μου έχει καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σωθηκά μου τα έχεις μαυρισμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν μποθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ Άλλη να αγαπώ, μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίσεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. δεν εμποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ άλλοι να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Τα ανάσια σου να κάνεις Δε σε θέλω πια δεν σε θέλω πια Το ίδιο το έχω Αν ζήσεις κι αν πεθάνει, Δε σε θέλω πια Δε σε θέλω πια Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυναπια Δεν μπορώ Τα δυο γλυκά σου μάπια Παίζω και γελώ Άλλοι να αγαπώ Μάθε κι μία πώ Δε σε θέλω πια Μπλέον τα γυνακιά Δεν ποθώ Τα δυο γλυκά σου μάτια Παίζω και γελώ αλλη να αγαπώ Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω Η Μαρία λέει καλησπέρα, λέει και χρόνια πολλά με υγεία, να χαιρόμαστε ότι αγαπάμε πραγματικά και αν το δούμε να γίνεται όπως αυτό θέλει και με ρωτάει κιόλα για να πετάξουν ένα ντρόουν στον ένα αέριο χώρο τη χώρα που παίρνουν άδεια Καλή δεν παίρνουν απλώς άδεια, δεν τη χρειάζονται, έχουν βάσει εδώ Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μια τεράστια βάση για τα Αμερικάνικα ντρόουνς, στον κάμπο, στη Λάρισα, εκεί κάπου μεταξύ Λάρισας και Βόλου έτσι. Αλλά σαμπαντικά, όταν πετάνε πάνω από χώρε, όποιε θέλουν, παίρνουν την άδεια από κανέναν. Ε, τι είναι αυτά που λέτε. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, τι θα το κάνει στον ντρόντ, θα το ρωτά ε, και να του κουνά τα φτερά όπω κάνουν οι πιλότοι. Αυτά τα ψαλίδια που κάνουν στον αέρα για να ε, απομακρυνθεί. Ε, γι' αυτό εφευρέθηκαν τα ντρόντ. Και ε, μετά μου άρχισε και μια μυθολογία γύρω από τα ντρόντς στο ιδιωτικό επίπεδο, αγαπούλα μου ε, μαράκι μου, ε, ξέρεις τι συμβαίνει ε, Άνοιξε το διαδίκτυο και θα δεις Όλο το διαφημίσεις έχει Από σχολές που σε μαθαίνουν να πετάς ντρόιν Και να κάνεις και λιγμούς. Τώρα αν χαλάσει και σου πέσει το κεφάλι την ώρα που είσαι έξω στον κήπο και ξεχορταριάζει, και σου πέσει το ντρόουν, ή δει πουθενά τη φωτογραφία σου την ώρα που βάζεις το χέρι σου στη μύτη σου γιατί περνάει κάποιο από ντρόουν και έχει αποφασίσει να καταγράψει στη γειτονιά ενδεχομένω κάτι τι στο καλώνει το κακόν, αυτό είναι το παλιό ρητό. Πότε φταίει το χέρι και πότε φταίει το μαχαίρι. Ποτέ δεν φταίει το μαχαίρι. Πάντα φταίει το χέρι. Ή στα ματία μου γράφει: Εύχομαι όλη η στα μου γραφει ευχομαι όλοι η μας το 19 να είναι σαν και αυτόν που νιώθει όταν βλέπει το ύφο του μυτσοτάκι από το βήμα τη Βουλή να λέει ότι θα επιβάλλει την τάξη. Όποιο λέει ότι θα επιβάλλει την τάξη, με οποιοδήποτε ύφο σε μένα να με ενοχλεί, αυτό το λέω να το ξέρει: Γιατί η τάξη είναι η δικιά του η τάξη. Δεν είναι η τάξη για του υπόλοιπου. Επίση, να η βασίλει και για του μεγαλύτερου, έτσι ώστε η αγάπη να μην είναι ζητούμενο. Χρόνια πολλά, σε εσένα και στην Άνση. Αυτό να το αυτού που ξεχνάνε του μεγαλύτερου στην ηλικία και του αφήνουν μονάχου του. Ιστο Επανειδή, σαν δώρο του νέου έτου, ολόψυχα, μακάρι να τα βρεθούμε, να είμαστε καλά. Την πρώτη βδομάδα του Γενάρη θα είμαστε πάλι εδώ. Μια βδομάδα δεν θα παίξω, την βδομάδα τη τελευταία Παρασκευή του χρόνου. Και τι να σα κεράσω, να σα κεράσω ένα τσάι για σεμινιού με τη είναι Κρύεζη στου τείχου, το Λάκι Παπαδόπουλο, το φίλο μου στη μουσική και τη Δίμητρα Μαστορίδου τραγούδι. Σου φέρνα τρίδια που τα σπρονήσι. Σου φτιάχνα τα ίδια σε μενιού, Μα Με είχαν συνηθίσει. Έχει πάντα στα πλακάκια. Κάφε, σκουπίδι και λέκε. Τι χάστο βάζω, λουλουδάκια. Τελευταία Που είχε απομείνει πια για μας και αυτή την έχασες μοιραία Κι όταν μπω στα γαλάζια σεντόνια Ο πρίγκιπας μου θα είναι εκεί Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια Και θα φυλάει όπως φυλάσαι εσύ Είπαμε να κρατήσουμε τους μύθους του Άι Βασίλη Όσο μπορούμε για τα παιδιά και την αθωότητα, τη χαρά του να δίνεις να ανταλλάσσεις δώρα μικρά πράγματα σήμαντα το γεγονό ότι κάποιον τον σκέφτεσε και του πας ένα πράγμα που μπορεί να κάνει και μισό ευρώ και λίγα λεπτά είναι αυτό το οποίο ε, δίνει μια αίσθηση, δυστυχώς και αυτό εμπορευματοποιήθηκε, δυστυχώς και αυτό έγινε κάτι σαν καταναλωτική ε, ε, συνήθεια και δεν είναι η ουσία του πράγματος αυτού <laughs> Σα εύχομαι ειλικρινά να κάνετε δώρο στον εαυτό σα στην αντίληψη μια έστω και στιγμία αθωότητα εν ονόματι των παιδιών αυτέ τι μέρε. Ο Δήμο μου γράφει: Καλησπέρα, Λιάννα. Νάνση, σα εύχομαι να είστε πιο γερέ, πιο δυνατέ, το ίδιο εμεί και σε σένα, ναι, όταν θα ξαναδαμώσουμε τον καινούριο χρόνο. Υγεία πρώτα απ' όλα, αυτό είναι αλήθεια, τα υπόλοιπα τα φέρνει βόλτα, Λιάννα μου. Το ίδιο εύχομαι και για όλο τον κόσμο που προσπαθεί και αγωνίζεται νυχθημερών. Υγεία για ένα χαμόγελο στα χείλη, μικρό και μεγάλο, αχ, μακάρι να σπάει ανά πάσα στιγμή. Σας φιλόγλυκά να περάσετε όμορφα και καλή αντάμωση, σου αντιγυρίζουμε τις ευχές, τα φιλιά και άντε να βαρέσει και ένα κλαρίνο με το Λουκιανό, τον Κιλαϊδόνι σε όλα, με την κατάρρευση ενό μύθου που μπορεί να είναι γνωσιολογικός αλλά αξίζει τον κόπο, όλοι άμα ρωτήσετε τι το κλαρίνο θα σου πούνε ελληνικό μουσικό όργανο. Φεφ! Είναι γερμανικό, οι φίλοι μας οι Γερμανοί Ντένερ και μετά τελειοποιημένο από Στάντλετ Μίλερ και Κλοζέ Αυτά κύριος του 1750 Κι όμως το Κλαρίνο είχε εφευρεθεί από τους α, α, Βορειοευρωπαίους όπως τα λέγαμε σήμερα Το 1670 Παρά τα αυτά πρωτοχορευτής της Ιτιάς Οπότε Λουκιανός Κλιαδώνης και Κλαρίνο για όσου αγαπάνε τη μουσική Συλικά λέει μυστικά, και πόσο βαθιά συγκενεί. Ο είχο αυτό Ο τόσο ζεστό κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά. Και πέφτει με τι φυδοσέ. Σαν να έρακι, γλυκά πού κιλά. Και παίζει με τι κεράσει. Να ξέρεις λοιπόν πόσα μου θυμίζει, Πόσε όμορφε αγάπες, πόσε νύχτε μαγικές Να ξέρεις λοιπόν ό,τι μου θυμίζει Κι άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά Και πέφτει μες τις φιλοσιές Σαν αέρα εκεί γλυκά που κύλα Και παίζει με τις κερασιές Μόνο σου τώρα. Να ξέρει λοιπόν πόσα μου θυμίζει, Πόσε όμορφε αγάπε, πόσε νύχτε μαγικέ. Να ξέρει λοιπόν ότι μου θυμίζει και άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Πόσο βλικά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστό, Αυτή η βελούδινη φωνή. και με εκεί να φτάνουμε στο τέλο τη εκπομπή. Λοιπόν, διευκρινίζω για να μην δω και τίποτα γραμμένε χαζομάδε. Δεν θα είμαι εδώ ούτε εγώ ούτε την Άνση ούτε τούτη δω η εκπομπή, μόνο την ερχόμενη Παρασκευή που είναι η τελευταία τη χρονιά αυτή. Δεν το κάνω για κανένα λόγο, το κάνω γιατί χρειάζομαι κι εγώ μια ανάσα να κάνω μια ακόμα και ραδιοφωνική ανασκόπηση. Γιατί πάντοτε πρέπει να ανανεωνόμαστε, να παίρνουμε μια ανάσα να. Εντάξει, και Παρασκευή βράδυ με την κόλαση που υπάρχει έξω, έτσι. Υπάρχει μια κόλαση κίνηση, αυτό σας το λέω. Είναι όμως... Ούτω ή άλλω επιβαρημένε οι Παρασκευέ, όταν είναι και Χριστουγεννιάτικε και εορταστικέ, είναι μια απόλυτη κόλαση. Κατά αυτήν την έννοια, οπλιστείτε με υπομονή. Ελπίζω όσοι είσαστε συντονισμένοι στον Real FM να περάσατε καλά και να αισθανθήκατε ότι κάποιοι σα κάνουν παρέα και σα σκέφτονται. Ήταν μαζί μου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργη ο Νταβαρίνο στον ήχο. Ήταν ο Σάκη ο Ευθύμερο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν όπω πάντα αχώριστο σύντροφο με τη μουσική και τις επιλογές της η αδερφούλα μου η Νάνση ήταν όλος ο κόσμος που δεν φαίνεται εδώ και δουλεύει στον Real FM σας εύχομαι να περάσετε υπέροχε γιορτές να τις περάσετε όσο καλύτερα γίνεται όταν δεν είναι υπέροχε από μόνες τους μην σας πιάσει καμιά βαθιά στεναχώρια για τη φυσική μελαγχολία που έρχεται στις γιορτές ή για τους απολογισμούς που επιβάλλει η αλλαγή του χρόνου και ο δυνάστης που λέγεται χρόνος και ημερολόγιο. Και τι μπορώ να κάνω, να σας χορέψω. Οπότε όταν σου χορεύω, με τη Ρένα Μόρφη, σε στίχους και μουσική του Φίβου του Δελιβοριά ένα αποχαιρετιστήριο απομένανε ναι, για σας, με όλη μου την καρδιά, καλές γιορτές, καλή χρονιά. Θα είμαστε εδώ την πρώτη Παρασκευή του καινούργιου χρόνου, όπου ο χρόνος θα τελειώνει σε 9. ο μήνας δεν θα έχει πάντα 9 και κάθε μέρα δεν θα μπορούν όλα να είναι στο εννιά χτυπημένα. Σου φορεύω, απ' τις αλεσκλεύω, όταν σου βορεύω, απ' τις αλεσκλεύω, απ' τις αλεσκλεύω. Καλοκαίρι από τον πυρετό μας Κι όταν σου χορεύω, απίσαλε σκλεβό, απίσαλε σκλεβό. Όταν σου χορεύω, απίσαλε σκλεβό, απίσαλε σκλεβό. Ποιο θα με ξοδέψει, ποιο θα με χορτάσει. Όταν σου βορεύω, απ' τι αλε απ' τι αλε Όταν σου βορεύω, απ' τι αλε απ' τι αλε